Γεια σα Αποστολή. Γεια. Θέλω να σου πω για αυτή την ΕΕ τέλο πάντων. Πες μου γι' αυτή. Στην λεγγύη των λαών και έτσι. Να σου πω κάτι. Αυτή η ΕΕ δεν υποστηρίζει μια φασιστική κυβέρνηση στην Ουκρανία. Αποκλείεται η ΕΕ <χαι> Ευρώπη να κάνει τέτοια πράγματα. <χαι> δεν έχει καμία δουλειά η ΕΕ με το φασισμό. Η, η ΕΕ δεν διέλυσε την προηγή Γκουσλαβία. Όχι. Όχι. Η Ευρώπη δεν βοηθούσε τον Μπούσικη στο Ιράκ, κάτω στο Ιράν, δεν έχει απίστηση. Να σας πω, σε... πόσο είστε κομμουνίστρια. Εγώ. Μες εσείς. Έτσι σου φαίνομαι. Μυρίζει λίγο. Έτσι σου θυμίζει. Μου μυρίζει, δεν μου θυμίζει, μου μυρίζει. Α, σου μυρίζει, ε. Για μαζευτείτε λίγο από εδώ πέρα. Ε, δομή... Και λίγα τα λογέ για την Ευρώπη Άρα, τον λαών. Ευρώ <laughs> τα το που, που έχει εγώ. Έλα μα τα μάτια και αυτά μπει η σίγουρα. Ναι, τότε να σου πω. Τι πήρες να μου κάνεις κατήχηση. Ευρώ μισθό. Α, Α. Το μισθό. Αυτό θέλει. 70 ευρώ. 70 ευρώ αν είμαστε Μολδαβία. Ε, ναι, να ένα Μολδαβό. Τι θέλει τώρα εσύ. Μολδαβία. Εσύ. Καλά εσύ. τα λέω, Βάγγελος. Μολδαβία. Υπάρχουν πολλοί μισθοί οι είναι 70 ευρώ το μήνα στη Μολδαβία. 70 ευρώ σε ένα ζωής, πάρα πολύ ψηλό. Βέβαια, ε, σε μία ώρα ε. πτύση έχει κι άλλες χώρες, δεν τις είπε, είπε τη Μολδαβία. Το κατώτερο, ε, όπου ε, μπορεί ε, ο καθένας. Ήθελε εσύ να σου κάνει Ευρωπαίο, να σε κάνει Γερμανό. Mm. Δεν είμαστε με τα καλά μας. Ερωτά; Έλα. Έλα. Θα να πάω στο Πασόκ. Πε στον Χοντρού να. να πάει να γράψει και να πάρει μαζί και όλο του το σόι και το πανιγού που λέει και ο Ικιοτράγκα και να μα αφήσει ήσυχου εμά. Καλά. Υπάρχει τρόπο να σα αφήσει ήσυχου, να ξέρει. Πώ. Αφήστε τον εσεί. Αν τον Πώς? αφήσετε, θα σα αφήσει και ήσυχου, μάλλον. Εμεί τον έχουμε αφήσει ή θα μπει κρυφό σε κανένα κόμμα που προηγείται, όποιον να είναι. Εμεί του έχουμε αφημένου. Αφημένου του έχετε. Μαθημένου δεν του έχετε. Μου Οπότε σύγγε. οι εκλογέ έρχονται. Ξέρεις. Και ξέρει πολύ καλά την να ρίξει. Ξέρω, Μόρφαξ, κάτω. Ή μάλλον τι να μην ρίξει. Ξέρω, ξέρω, ξέρω. Αλλά μην το κάνετε αυτό. Μην το κάνετε αυτό γιατί έτσι και δεν βγει το Πασόκ θα πέσει η κυβέρνηση. πο πο <laughs> Και θα πέφτουν μετεωρίτε καθημερινά στη χώρα. <laughs> να ξέρεις Θα στύβουν τα σύννεφα, θα βγάζουν βροχή. Μαύρη κακιά βροχή στι ψυχέ μα. Θα καούν τα χωράφια, θα αρπάξουν αυτοκίνητα. Θα βγάζετε από τα μάτια. <laughs> Γι' αυτό μην κάνετε καναστείο και δεν βγάλετε το πενιζέλο ψηλά. Ψηλά, ψηλά θα τον έχουμε, μην φοβάτε. Βοήθησε με να μην καλαφιάσω. Διαβάζω στη Real News τη συνέντευξη του Θοδωράκη. Ναι. Εκεί με τι συνεργασίε. Και λέει: Έχουμε σχέδιο, αλλά δεν είναι του παρόντο. Δηλαδή, καίγεται το σπίτι σου, έρχεται ένα που το παίζει πυροσβέστη και σου λέει: Έχω σχέδιο να τη δει, αλλά δεν είναι του παρόντο. Πόσο μακ*** είναι και πόσο μακ*** είναι αυτοί που του δίνουν 7 και 8% Εκεί μου. Δεν άκουσα πόσοι του δίνουν λεφτά, είπατε, ή 7. Και τώρα και τ' Δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ πιστεύω απλά ότι ο Σταύρος Ο Θοδωράκης ήταν πολύ Τυχερός. Α, μάλιστα. Γιατί αποκλείσει ένα άνθρωπο να είναι τυχερός και με το που βγαίνει να παίρνει ψήφιο ποσοστό. Γιατί το αποκλείσει. Μπορεί ο άνθρωπο να είναι τόσο τυχερό. <Σχει> Τι να σου πω. Τέτοια τύχη. Εγώ θα του πρώτα να πάει να παίξει ένα τζόκερ. Ένα λότο. Ένα παιχνίδι του ΟΠΑΠ τέλο πάντων να παίξει. Κάτι να παίξει. Γιατί βλέπω η τύχη του έχει ανοίξει. <Σχει> Κάτι του ΟΠΑΠ θα τον βοηθήσει. Καλό μεσημέρι, Αποστολή. Καλό θα είναι, καλό θα είναι. Το υποψιάζομαι, μυρίζομαι. Το βλέπειε. Ναι, ναι, είδα κάτι στιμένε δημοσκοπήσει υπέρ τη ΔΕΑ, οπότε έλα, πολύ έλα, καλό. Ναι, υπερβολέ τώρα του κυρίου Χατζη Νικολάου. Τώρα, ας, ας, σιγά, τώρα δεν είναι στιμένε. Όχι, ο... δεν λέω για του Χατζη Νικολάου. Ο Χατζη Νικολάου δεν βγάζει δημοσκοπήσει, τα πάμε αυτά. Τι άλλε, αυτέ που βγαίνουν προ τα έξω, βλέπω στιμένε, όχι αυτέ που δεν βγαίνουν, <laughs> δε βγαίνουν προ τα έξω, είναι άστο. Ε, γι' αυτό και δεν βγαίνουν, ρε, φοβούνται. Εγώ αυτό που θέλω να πω και να πει κάποιο αυτό τον καρ Χοντρό, ότι όπως υπάρχουν στη Μολδαβία μισή των 70, κάπου υπάρχουν και πρωθυπουργοί ή υπουργοί που αυτοκτονούν, κάπου αλλού υπάρχουν υπουργοί και πρωθυπουργοί που παρετούνται και κάπου υπήρξαν και κάποια κράτη ή που τους εκτελέσανε ή κάποιοι προθυπουργί και υπουργοί που φύγανε με ελικόπτερα, να τα λέει όλα, μη λέει τα μισά. Θα διαχωρίσω τη θέση μου και να σου πω ότι είμαστε κατά της βίας. Δίνει... Καταδικάζουμε τη βία από που και αν προέρχεται. Δεν είναι βία, δεν είναι βία. Εννοείται ότι είναι αυτό βία. δεν είναι βία. Βία είναι όταν βγαίνει ο Βενιζέλο και λέει ότι θα μπορούσαμε να παίρνουμε και 70 ευρώ. Τι θε. Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην κυβέρνηση Σαμαρά και προσωπικά στο Σουρνάρι. Πούλησε και τι παραλίε και επιτέλου δεν θα έχουμε βρωμιαρέω δίπλωμα όταν κάνουμε μπάνιο. Επιτέλου. Δόξα τω Θεώ, παντού ξαπλώστρε, παντού. Ένα σωστό παντού ομπρέλε, παντού καφέ. Κι όλο μαζί στην προνομιακή τιμή των 6 με 10 ευρώ. Εκεί ανάμεσα Σε Φίλε δίπλα στη Βίλα μερχότσαν όλοι εκεί πέρα και κάνανε μπάνιο. Άστε να κάνουμε ένα μπανάκι σαν άνθρωποι. Σωστό. Ευχαριστώ. Με την ξαπλώστρα, τη ρακέτα και τους καφέδες τα τσιγάρα στην άμμο. Έτσι σαν άνθρωποι όπως έχουμε μάθει. Έλεος πέρα. Ερμάς τη Έλεος. Γεια σου Αποστολή. Γεια σου, Σουρλουλού. Βρήκαμε τελικά τι θα γίνουμε. Θα γίνουμε Μολγαβία με μισθού 70 ευρώ. Και πολύ καλά είναι. Πασόκ. Μπορούμε και χειρότερα. Μπορούμε, Μπορούμε, Μπορούμε και πιο κάτω. Ο πάτο έρχεται. Τον βλέπουμε. Ε, υπάρχει κι άλλο. Δεν είμαστε τον πάτο. Ελίσσε μου μια παλιά. Ψηφίστε πασόκ και ελιά. Γλιτώνουμε τα χρέη. Σα εξοφλιώνουμε κι άλλο. Πόσου τόνου τράσου και εξετσιπωσιά έχει ο Βενιζέλο για να λέει ο κόσμο. Εκεί ο Θεό έκανε τι θυσίε. Όσου τόνου του δίνει ο κόσμο. Άπειρου τόνου τράσου έχει. Σκέψο, και... Βενιζέλο. Το, τα λέω όλα αυτά με 4% έτσι Ναι Σκέψουμε 24% τι θα έλεγε Δεν θέλω να το σκέφτομαι Μην σου πω για τα ποσοστά που πήρε ο Γιώργος 40 τόσο Α εκεί να δεις Εκεί να δεις τι θα έλεγε Ναι Εκεί δεν θα <χω> τα έλεγε στηλεοράσεις <χω> Θα έρχονταν σπίτι σου να σου πάρει και τα λεφτά Ακριβώς Να σκοτώσει όποιους μπορεί Σου λέγεται να αυτοκτονήσει κερατά Ήρθε η ώρα σου Τέτοια Γεια σα, Αποστόλη. Γεια. Yeah. Θέλω να σου πω κάτι για τα σχετικά με τα καταστήματα που ανοίγουν την Κυριακή. Και γιατί δεν το λες. Ναι, γιατί δεν το λέω. Λοιπόν, άκου να δει. Αυτοί που πάνε και ψωνίζουν, να του πείτε. Οι ψωνιστέ. Ετοιμάζουν, ετοιμάζουν και τη δική του καταδίκη τη Κυριακή. Σιγά-σιγά, 15 ώρε την ημέρα, 7 μέρε την βδομάδα θα είναι ό,τι πρέπει για μια ε, ιδιαίτερη ζώνη εργασίε εδώ στον Νότο. Καλά, παιδί μου, και πότε θα ψωνίσουμε. Αδειάσουμε τι άλλε μέρε. την αυτά που λε και Κατά τη ανάπτυξη. Επειδή... Δεν ακού το βορείδι πώ τα λέει. Καιρό π... τώρα. Και δεν έχουν πού να τα ξοδέψουν. Πότε θα πάμε για ψώνια για τι άλλε μέρε που δουλεύουμε. Κανεί, αν έχει άλλε δουλεύουν και την τλάρα και τέτοια. Ο... Αλλά πότε θα ψωνήσουμε, δεν υπάρχει χρόνο. Το 1.600.000 1 εκατομμύριο 60.0 είναι οι εργάζονται, αλλά την κινητική επανεψίζουν όμω. Βεβαίω. Βεβαίω και αυτό. Α... <συσχε> <αφού>. Μπορεί <συσχε> να έχει δουλειά αλλά για να ψωνήσει. <συσχε> όταν πιάσουν δουλειά, θα του πάρουν με 15 ώρε την ημέρα δουλειά και 7 μέρε στην εβδομάδα με 20. Όχι, με 70 το μήνα μάλλον, γιατί είμαστε πρέπει να γίνουμε σαν τη μολδαβία προφανώ. Το λε και ανάκαμψη. Είναι το Real FM, έτσι. Είναι, είναι. Ακούω την εκπομπή. Αλλαγείτε να σκόσετε το τηλέφωνο. Μα συγχωρείτε κιόλα. Ναι, λοιπόν, ακούω την εκπομπή σα. Μπράβο. <laughs> Τι θέλετε, κάνουμε και τεμενάδε που ακούν την εκπομπή μας. Λοιπόν, να πείτε στου κυρίου αυτού ότι ο κύριο Τσίπρας θέλει να εφαρμόσει τη θεωρία του Μάρξ. Ο Τσίπρας. Αυτό θέλει. Ο Τσίπρα, ναι. Θα να τα ακούσει αυτό, ο Τσίπρα θα βγάλει καντήλια. Και γι' αυτό έγινε η Ρωσία, ο, στρατ... ο λαό έγινε Τραπάτσο και ψόφη από την πίτσα και ο δεν πήγαινε στη δουλειά, μπάμει και κάτω. Άλλα γράφει η θεωρία του τέτοιου του Μαξ και άλλα εφαρμόζεται. Έτσι τα κάνει και ο τσίπρα. Ποιο ο τσίπρα. να λέει ο μάρξ άλλα να κάνει ο τσίρα, ναι, αλλά δεν πούμε ο μάρξ Θέλει να εφαρμόσει τη θεωρία του μάρξ Η θεωρία του μάρξ δεν έχει. Θα δει και τον είχα υποτιμήσει. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο τσίπα, ο τσύφρα θα επαναλάβει. Θα δείτε τι θα γίνει. Θα δείτε τι θα γίνει. Τι είπε πάλι, πες του μωρένι κύριος, όν βούλεται απολέσε. Και ένα τετράστιχο. Για πες. Με μια ελιά δεν σώζεστε, ούτε με ελαιώνε. Μια σικιά χρειάζεστε, πασό και αλιμιώνες. Η σικιά για κρέμασμα, ε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν μου λες Αποστόλη. Ο Σταύρος δήλωσε ανορθόγραφος. Τι δήλωσε ο Σταύρος? Ανορθόγραφος. Χρειάζεται να το δηλώσει. Mm. Τον ακούς, δεν είναι και δήλωση, θα μην κάνει. Αν αυτό δεν είναι άνοιγμα στη Χρυσή Αυγή, τότε τι είναι. Η ποσόσωση των μεταναστών.